in petra, vera santo cosmo, quanta kiaporoske pari, vera santo nipunów. Fernand i Zoe, daty na tuskie, ja sam potamię. Fernand i Zoe, daty Jostegana tuskie, ja sam συντεταγμένα, να τελειώσει αξιολόγηση που το προσευχές, άμεσα προσευχές διάστημα. Θα έχει συμβιβασμού. Τα μέτρα τα οποία καλείται να σηκώσει η είναι αρκετά δύσκολα κύριε Υπουργέ. Ολικό λόγο το ήξερε αυτό όταν πήγαμε σε εκλογέ του Σεπτέμβρη. Ο μπαλάφη είναι αυτό ο οποίο λέει ότι το ξέρατε. Το ξέραμε όλοι όταν πήγαμε σε εκλογέ του Σεπτέμβρη πήγαμε να ψηφίσουμε φόρου. Μειώσει συντάξεων. Όλοι δεν το ξέραμε, δεν το συζητούσαμε τότε. Δεν βγαίνανε όλοι αυτοί στα παράθυρα και λέγανε, θα σα μειώσουμε συντάξει. Θα μειωθεί το αφορολόγητο. Τότε το ήταν στο 12.000. Έγινε 8. Τώρα γίνεται 5 5 5.600. Δεν έχει σημασία. Τα λέγανε από τότε οι άνθρωποι και τα ενέκρινε ο ελληνικό λαό. Ένα λαό με αυτοκτονικέ διαθέσει. Σύμφωνα πάντα με την λογική του υπουργού Μπαλάφα. Γιάννη Μπαλάφα, ο οποίο βγαίνει, λέει τα δικά του. Και πολύ καλά κάνει και τα λέει βεβαίω, γιατί προκαλούν διάφορα σχόλια, διάφορου συνηθμού, με πρώτο το γνωστό συνειρμό, τι είναι αυτοί που μα τα λένε, μα δουλεύουν κατά μουτρα και τι είμαστε εμεί που του ψηφίσαμε. Όσοι του ψηφίσαμε, ναι. Ο Γιάννη Μπαλάφα λοιπόν, αφού είπε αυτό ότι είμαστε όλοι συνένοχοι και ήξερε πολύ καλό ελληνικό λαό, το έχει πει και άλλε φορέ, αλλά το λέει συνεχώ είναι αυτό που το λέει και το επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι ήξερε πολύ καλό ελληνικό λαό τι έκανε το Σεπτέμβρη, όχι το Γενάρη, το Γενάρη δεν ήξερε. Ήταν ανήξερο. το Σεπτέμβρη μετά είχε μάθει Εκτός από αυτά είπε και το άλλο το ωραίο Αφού μίλησε για το αφορολόγητο Είπε ότι όλα αυτά τα νέα μέτρα Δεν στοχεύουν στα κατώτερα οικονομικά στρώματα. Τα όποια σταξιοδοτικά και όπως θα εφαρμοστούν Θα τα δούμε μετά το 20, το 21, το 22 έτσι. Το αφορολόγητο είναι αναγκαστικά πρέπει να μειώσουμε τη, Να αυξήσουμε τη φορολογική αίλη Αλλά και πάλι όλα αυτά ξέρετε φύγουνε Από ένα τμήμα των μεσαίων και πάνω δεν φύγουν του το κατώτερα. Του μικρομεσαίου και κάτω προσπαθούμε, Παίρναν τη ζωή στα τη γιο τέγκανά του χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα τη γιο τους του χέρια σαν ποτάμι. Αλλά και πάλι όλα αυτά, ξέρετε, φύγουν από ένα τμήμα των μεσαίων και πάνω, δεν φύγουν του το κατώτερα. Μπράβο. Εννοείται δεν θύγουν τα κατώτερα στρώματα το αφορολόγητο όταν πέφτει δεν θύγει τα κατώτερα θύγει τους βιομήχανους θύγει τους εφοπλιστές Ξέρει κανείς ο φτωχός αυτός που δεν έχει δουλειά και παίρνει 5-600 το χρόνο ή 5 να θύγεται με τέτοιου τύπου μέτρα παράδεισος είναι για όλους αυτούς η Ελλάδα της πρώτης φοράς Αριστερά, ο Γιάννη Μπαλάφα τα λέει όλα αυτά με πολύ μεγάλο καμάρι. Βγαίνει και τα λέει κανονικά. Δείχνει ότι τα πιστεύει. Φαντάζομαι υπάρχει πολλοί κόσμο που τα πιστεύει όλα αυτά που λέει ο Γιάννη Μπαλάφα ή που θέλει να πιστέψει αυτά που λέει ο Γιάννη Μπαλάφα, γιατί η άλλη του επιλογή του κόσμου είναι να πάρει μια πέτρα και να τη δέσει στο λαιμό του με προορισμό τον πάτο τη θάλασσα. Αλλά αυτά είναι λίγο δύσκολο να γίνουν. Οπότε δέχει ό,τι βλακεία σου λέει οποιοδήποτε. Από κοντάκι, η κυρία Θεανόφωτίου. Τα μέτρα τα οποία το κατοχυρώνουμε είναι πολύ καλύτερα Μπράβο. από αυτά που μας ζητάγανε τον πρώτο καιρό, λέει το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο Σε <σομίες> Too good to be true! Καλύτερα από αυτά που μας ζητάγανε τον πρώτο καιρό Τα μέτρα δηλαδή σύμφωνα πάντα τώρα με τη λογική Πρέπει να σταθούμε με λογική απέναντι σε όλους αυτούς Σύμφωνα με τη λογική λοιπόν τη κυρία Φωτίου Τα μέτρα που θα έρθουν τώρα Για το τώρα μιλάει το Σαββατοκύριακο εδώ στη συνέντευξη Είναι καλύτερα από αυτά που μας ζητούσαν οι ξένοι τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη Δηλαδή καθυστερώντας τις όποιε διαπραγματεύσεις συζητήσεις Το κάνουμε και γίνεται όλο αυτό προ όφελό μας. Άρα, αν κατυστερήσουμε άλλου πέντε μήνες, φαντάζομαι θα είναι καλύτερα τα μέτρα του Σεπτεμβρίου από τα μέτρα που θα έρθουν τώρα. Ή αν κατυστερήσουμε άλλα πέντε χρόνια, με αυτή τη λογική πάντα της κυρίας Φωτίου, λογική-λογική. Άρα, όσο πιο πολύ κατυστερούμε, τόσο καλύτερο. Για όλους μας, σύμφωνα πάντα, με απόψεις υπουργών. Αυτά είναι... Οι απόψει υπουργών αυτή τη κυβέρνηση, οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, κάτι πρέπει να πούνε, αλλά διαλέγουν αυτό να πούνε. Από όλα αυτά που θα μπορούσε κάποιο σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρίσκονται αυτοί και κυρίω εμεί να πουν Το τραγούδι που παίζει δεν είναι καθόλου άσχετο. Αν σήμερα το 1966, ο κύκλο τραγουδιών Ρωμιοσύνη, ποιήση Γιάννη Ρίτσου, Μουσκιμίκη Στοδωράκη, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε συναυλία στο θέατρο Διάνα στην Αθήνα, έπειτα από διαδήλωση τη ΕΔΑ κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα το 1966 από τότε. Η ΕΔΑ τότε έκανε διαδηλώσεις κατά των Αμερικανών. Τώρα εδώ έχουμε πρώτη φορά αριστερά που κάνουν πολλούς παραλληλισμούς ότι μοιάζουν με την ΕΔΑ και ο Καμένος κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα θα γλύψει την Αμερική ή θα πει ότι μόνο με την Αμερική με αυτήν την Αμερική του Τραμ μπορούμε να συνυπάρξουμε, να υπάρξουμε, να επιβιώσουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέει ο Πάνος Καμένος. Να μείνουμε λίγο στη και στον. Γιάννη Μπαλάφα, οι οποίοι λένε ότι, μια, ότι είναι καλύτερα τα μέτρα που φέρνουμε τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα. Ο δε άλλο ότι τάξερε ο ελληνικό λαό και δεν θίγουν του κατώτερου τα δικά του μέτρα. Τι αποδεικνύει οι δύο αυτοί οι πολιτικοί και τα όσα λένε. Ότι κυρίω λένε την αλήθεια και ότι είναι ειλικρινεί, όπω λέει και η Όλγα Γεροβασίλη. Όταν θα φτάσετε στι κάλπε όμω, όποτε και αν στηθούν αυτέ, ακόμη και αν μπουν κανονικά στη θέση του το 19ο. περάσει από, την, κύριε, από τα κοινοβούλια σα μία Τέτοια δύσκολη συμφωνία όπω αυτή που ετοιμάζεται να περαστεί τώρα. Θα έχετε ξαϊλωθεί κυρία. Κοιτάξτε, Λο κυρία θα έχετε πέσει δεν, πάλι σε ποσοστά που στα χαμηλά ή να αναλάβετε τέτοιο κόστος Δεν μετρήσαμε ποτέ το πολιτικό κόστο. <χω> δεν <χω> μετρήσαμε ποτέ το πολιτικό κόστο. <χω> Πολύ καλό! Το άλλο με το το, το, το ξέρετε. Πώ δεν το μετρήσατε Το, το πολιτικό, πολιτικό κόστο δεν το μετρήσαμε. Μετρήσαμε την ανάγκη να συμβούν ή να μην μερικά πράγματα. Το μετράτε. Διότι από το Σε που είμαστε πολύ. Απλώ είμαστε πολύ τα πάνια. στα αράδια. και πουνοί τα υλικά. Με καμία ψέματα στον ελληνικό λαό. Μπράβο! <στοί> Ωραία είναι και η Γερό Βασίλη. Δεν ξέρεις ποιον να διαλέξει πραγματικά. Όλοι αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν, ψηφίζουν ό,τι ψηφίζουν, αλλά επικαλούνται συνεχώς την αλήθεια, την ειλικρίνη. Αξίες δηλαδή, με τις οποίες έχουν πάρει διαζύγιο πριν καν μπουν στον κυβερνητικό τομέα και αρχίσουν αυτή την τέλεια από κάθε άποψη. Κυβερνητική δράση του. Στο τραγούδι το λέει: Τρέμαν τα ταβάνια και κουδουνίζαν τα γυαλικά σταράφια. Με όλα αυτά που άκουσαν από γεροβασίλειο, φωτίου, μπαλάφα. που να ακούσουν και τον Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, ε, βλέπω ότι έχετε βελτιώσει πάρα πολύ τι ικανότητέ σα στην επιχειρηματολογία. Μάλιστα έχω, ένα, έχω... έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα, κύριε Κολούνη. Ότι... Ξέρετε ποιο είναι αυτό. Ε, για ότι λέω την αλήθεια. Μπράβο! Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να λε την αλήθεια και να πιστεύει αυτό που λε. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας και θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αν δεν μιλήσουν όλοι αυτοί για την αλήθεια, δύο μέρε μετά την Πρωταπριλιά, ποιο πραγματικά θα μιλήσει για την αλήθεια. Εδώ, ο Μέτρ του είδου, ο Πρίτανη, αν και τόσο νέο, αλλά τόσο επιτυχημένο στον συγκεκριμένο τομέα. Και υπάρχει και μια επίθεση από τη δεξιά παράταξη κατά του Νίκου Παπαύλου. Βγήκαν και φωτογραφίε, selfies όπω τι αποκαλούμε όλοι, μέσα σε ένα αεροπλάνο Λιβανέζου επιχειρηματία με προορισμό την Καραϊβική. Βλέσκει και δεν συμβαίνει αυτό στον καθένα να μπαίνει σε ένα Ιδιωτικό αεροσκάφο, Λιβανέζου επιχειρηματία, Άραβα επιχειρηματία. Πάντα σε όλα αυτά υπάρχει ένα Άραβα επιχειρηματία από πίσω, χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Και να πηγαίνουν όχι εδώ στο, στα πολύ όμορφα νησιά μα, γιατί κάποιε δουλειέ ή κάποιες, εμ, α, α, τα, κάποια ταξίδια αναψυχή, κάποιε διαδικασίε είναι καλύτερο να γίνονται στην Καραϊβική. Βλέπει survivor και πόσο ο ελληνικό λαό έχει δεθεί με τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του παγκόσμιου χάρτη. Όλα αυτά γιατί γίνονται κατά του Νίκου παπάμ; γιατί είναι ο μόνος που προσπαθεί να ελαφρύνει τον Έλληνο φορολογούμενο. Εάν έχουμε τη λήψη κάποιου μέτρου το οποίο επιβαρύνει, θα έχουμε ακριβώς αντίστοιχο μεγέθου μέτρα τα οποία ελαφρύνουν. ας πούμε μειωθεί ναι. το αφορολόγητο, θα πρέπει να δούμε πόσο είναι ο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από αυτή την παρέμβαση, και αντιστήχω να ελαφρύνουμε ας πούμε τον έλφη. Επειδή λοιπόν παλεύει ο άνθρωπο, το βλέπετε εδώ, το, το ακούσατε. Τα μέτρα που θα έρθουν να μην έρθουν ουσιαστικά, δηλαδή να έρθουν, αλλά να ξευγούν ταυτόχρονα με κάτι άλλο που θα εφαρμόσουν, κάτι αλχημίε, οι γνωστέ αλχημίε που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια. Επειδή λοιπόν είναι φιλολαϊκό στην αντίληψή του. Έρχεται το χτύπημα και καλά να ε, λεκεδιάσουν να κυλιδώσουνε αυτό το ηθικό ανάστημα και έχουμε αυτά που έχουμε τις φωτογραφίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα βγει επειδή δύο μέρες πριν είχε βγει και για την Τώρα Μπακογιάννη κάτι σχετικά με την Καραϊβική και τότε λέγαμε ότι η Καραϊβική γενικώ έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο στα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες, μήνες, χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο και ενώ αυτά είναι προβλήματα, δεν το συζητάμε, είναι πολύ σοβαρά προβλήματα όλο αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Υπάρχει και ένα άλλο ανθρώπινο δράμα, είναι του πάνου του σκουρλέτε ο οποίος βλέπει, νιώθει, ξέρει ότι θα γίνει ξεπούλημα της ΔΕΗ, αλλά πρέπει να το ψηφίσει Ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει ότι σε ένα χρόνο από τώρα και κάποιου μήνε θα πρέπει οπωσδήποτε με κάθε μέσο και τρόπο να έχει πουληθεί το 40% των ελληνικών μονάδων, είναι ένα σχέδιο υπονομευμένο εξ αρχή. Είναι σαν ένα παιχνίδι χαρτιά με σημαδεμένη τράπουλα. Διότι είναι άλλο το να αποφασίσει η να πουλήσει κάποια μονάδα τη, όπω μπορεί να κάνουν όλε οι επιχειρήσει, πουλώντα ένα υποκατάστημά του, ένα μέρο των περιουσιακών του και έχει ένα διαμορφωμένο δικό τη σχέδιο ανάπτυξη, και άλλο να με υποχρώνει σε έναν χρόνο από τώρα οπωσδήποτε να το πουλήσει. αυτό η υποψήφιος αγοραστής το γνωρίζει θα περιμένει μέχρι το παραπέντε και άρα θα πιέσει για να πάρει σε όσο τον πιο χαμηλό ε, τίμημα Η μύρλα αυτή είναι σημερινή στο Γιώργο Παπαδάκη γιατί τα έχει πει προχτές στο Sky στους άλλους αλλά τώρα εδώ Τα λέει στο Γιώργο Παπαδάκη, επιμένει ότι θα είναι ξεπούλημα, αλλά θα συμμετέχει στο ξεπούλημα. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Όλοι θα αυτό δεν θα κάναμε. Βλέπουμε το κακό, αλλά το ψηφίζουμε. Το εγκρίνουμε το κακό, γιατί κάποιο μα έχει βάλει ένα όπλο στο, στο κεφάλι και μα εξαναγκάζει να κάνουμε το κακό. Και τι μα εξαναγκάζει, το λαϊκό συμφέρον. Το οποίο, οποίο όμω κακό είναι κατά του λαϊκού συμφέροντο, αλλά δεν βρίσκει λογική, όπω δεν υπάρχει σε τίποτα και σε όλα αυτά που λένε. Λογική, για όποιον έχει το κουράγιο βέβαια, με λογική να τους αντιμετωπίσει, γιατί είναι λίγο δύσκολο, ακόμη και αυτό, ο Λεβέντης, από την Αρκαδία όπου βρέθηκε, από τη γενέτρια και του Κολοκοτρώνη, ο Βασίλης Λεβέντης μιλάει γιατί νομίζετε, μιλάει για το δημόσιο και τι πρωτότυπο, στρέφεται και κατά του δημοσίου. Μετά στο δημόσιο υπάρχουν αργόμυστοι στους δήμους στις ΔΕΚΟ στο ευρύτερο δημόσιο και λένε οι ξένοι ότι είναι ένα 30% η αργόμυστοι Φαντάζεστε τώρα είναι μεγάλο το ετήσιο κόστος πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων αν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό αργομύστων μπορούσε η Ελλάδα να μην έχει μπει καν στα μνημόνια Αν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό αργομίστων, μπορούσε η Ελλάδα να μην έχει μπει καν στα μνημόνια. Βρήκαμε λοιπόν και την αιτία γιατί μπήκαμε στα μνημόνια, σύμφωνα πάντα με τον Βασίλη Λεβέντη Στην αρχή λέει ότι είναι κάτι στοιχεία του εξωτερικού που λένε πώ έχει προκύψει αυτό, κανεί δεν ξέρει πιο εξωτερικό, ποια στοιχεία, ποια ιδρύματα, ότι το 30% των δημοσίων είναι αργόμισθοι. Μετά αυτό το κάνει γεγονό, βάζει έναν βέβαια μπροστά. Αν αυτό είναι αληθινό, τότε έτσι μπήκαμε στα μνημόνια. Λογική και εδώ αναζητείτε, όποιο έχει τη διάθεση μπορεί να το αντιμετωπίσει έτσι, άλλος το τηλέφωνο περιμένει ένας άκρο λογικό στο τηλέφωνο 21128200 με πολύ ε, όρεξη, κέφι, ανοιχτά αυτιά, να καταθέσετε λογικές απαντήσεις για να ερωτήσεις, για να πάρετε απαντήσεις και το αντίθετο, γιατί αυτή η αμφίδρομη σχέση ερωτήσεων απαντήσεων στη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή που δεν είναι ροζ, μάλλον είναι και ροζ, πιάνει πάντα. Έχει πάντα νόημα και πιάνει πάντα τόπο. Ο Ευκλήτης Ακαλότος μιλάει και κάνει μια αποκάλυψη για την Κίνα. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τις κοινωνικές επιστήμες έδωσα περισσότερο βάρος και έβρικα το μεγαλύτερο πλεόνασμα μεγαλύτερο από την Κίνα. Νωρίστε. Το είπε ο άνθρωπος έχει βρει πλεόνασμα μεγαλύτερο από την Κίνα. Μάλιστα έβρικα όπως είχε Πει την περίφημη φράση ε, ο Τσακαλώτο, πριν μια εβδομάδα στη Βουλή, αλλά με το Μοντάζ μπορεί να ακούσουμε πολλά ότι έχει βρει ο συγκεκριμένο πολιτικό, τώρα που δεν τα βρίσκει τόσο με τον Τσίπρα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, γιατί πρέπει κάποιο να φανεί πιο φιλολαϊκό, κάποιο πιο αριστερό, όπω έχει δηλώσει και ο Αλέξη Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι κανεί άλλο, εννοούσε σε αυτό το κόμμα, πιο αριστερό από εκείνον. Λογικό. Τέτοιο κόμμα, τέτοιοι και οι του. Δήλωσε όμω του βαλόμενου για ηθικά θέματα Νίκου Παπά. Τα κάναμε μαντάρα. Καταστρέψαμε την Ελλάδα, όχι όσο θα θέλαμε. Πραγματικά όχι όσο θα θέλαμε. Ο Ζαρατσί, ο Ζαρατσί, αλλιόρ, επέλε βάτσε, επέλε γόρα, τα κάναμε μαντάρα. Μια χαρά αληθινό μου φαίνεται, νομίζω και σε εσάς. 2.11.200, το είπαμε και πριν, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ε, αν θέλετε με άλλους τρόπους να επικοινωνήσετε SMS, γράφτε Real κενό, το μηνυμά και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr Ο Γιώργος Τζιβελεκη ρυθμίζει τον ήχο και ο Αλέξης Τσίπρας πάντα για θέματα ηθικά την αλήθεια, την ειλικρίνεια αυτά που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα και ο καθένας βγάζει, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του εδώ και καιρό αλλά παρόλα αυτά γίνεται μια ωραία ανακύκλωση με αυτά τα θέματα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις Ελληνίδες και Έλληνες μην του πιστεύετε έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση διαλύουν την κοινωνία ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία <Το> Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Τα μέτρα τα οποία συνεχώς κατοχυρώνουμε είναι πολύ καλύτερα. <σχυρή> Τα μέτρα τα οποία καλείται να σηκώσει η κυβέρνηση είναι αρκετά δύσκολα κύριε Υπουργέ. Ο το ήξερε αυτό όταν πήγαμε σε εκλογέ του <Συκλή> <Συκλή> <Ζαραγκίν, Ζαραγκίν, Συκλή> Τα μέτρα τα οποία καλείται να σηκώσει η κυβέρνηση είναι αρκετά δύσκολα, κύριε Υπουργέ. Ο ελληνικό το ήξερε αυτό όταν πήγαμε στι εκλογέ του Σεπτέμβρη. Το ξέρατε και σε εμά δεν λέγατε τίποτα, ότι θα φέρει μέτρα. Γιατί δεν τα λέγατε όλοι εσεί που ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ και σα άρεσαν τα μέτρα και τα θέλατε τα μέτρα και θέλατε να σα κοπεί εισόδημα, να αυξηθούν οι φόροι, να κλείσουν και άλλα μαγαζιά, να μείνουν και άλλοι άνεργοι. Γιατί δεν τα λέγατε σε όλου εμά και τα κρατήσατε. Μυστικό και πανηγυρίζατε κιόλα πολλοί από εσά όταν το βράδυ εκείνο βγήκε ο Αλέξη μαζί με τον Καμένο και πάλι αγκαλιά για να κόψουν συντάξει. Το θέμα είναι ότι πανηγυρίζετε εσεί. Πανηγύριζε και η Μέρκελ όμω και ο Σόιμπλε που βγήκε μια αριστερή κυβέρνηση για να κάνει όλα αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν οι προηγούμενε κυβερνήσει και να προσθεθούν στα έργα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γενικώ υπήρχε μια συμπεγνία πανηγυρισμού και σε δεν είπατε τίποτα. Αυτό είναι το παράπονό μα. Ω παράπονο το λέμε. Πάντα με αφορμή αυτά που λέει ο Γιάννη Μπαλάφα. Ε, το Survivor αυτό που βλέπουμε κάθε βράδυ όλη η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται γενικώς προκαλεί και προσβάλλει τον αξιακό κώδικα δεν ξέρω τον δικό σας αλλά του Νικολόπουλου βουλευτή της Πάτρας και Προέδρου της Χριστιανόδημοκρατίας ή κάπως έτσι τον προσβάλλει σίγουρα θέσατε πρόσφατα ένα ερώτημα για αλλαγή ώρας στο Survivor, ένα πολύ γνωστό παιχνίδι εγώ το έκανα γιατί προσέβαλε Τον αξιακό μου κώδικα Προσέβαλε τον αξιακό μου κώδικα Και να έχουμε ένα παιχνίδι Που πως διαπαιδαγωγεί Τους νέους ανθρώπους αλλά και τους άλλους Ο θάνατός σου η ζωή Κοίτα μη χάσεις θα σου με το αίμα Ακούγονται μες στο παιχνίδι Η ασυτεία εκεί να πεθάνει, Που ακούστηκαν αυτά τα πράγματα Εν μεταξύ, η ασυτεία υπάρχει στη ζωή Δεν υπάρχει στο Survivor Με μέτρα που έχει ψηφίσει και ο Νικολόπουλος κατά το παρελθόν μνημόνια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο η ιδέα λογική ο θάνατος της ζωή μου είναι η λογική που είναι ως υπόβαθρο υπάρχει ως υπόβαθρο σε αυτό το πολύ ωραίο σύστημα που ζούμε καθημερινά όλοι μας περίπου 2-3-4 αιώνες πόσους είναι τώρα πόσους κλείνει ο περίφημος καπιταλισμός πάνω σε αυτό ακριβώς βασίζεται και υπέρτατη αξία έχει όχι την ανθρώπινη ζωή Αλλά το κέρδο. Οπότε, όταν υπάρχει το κέρδο, λογικό όλοι οι άλλοι να είναι αναλώσιμοι για να ανέβει και να διατηρηθεί και να αυξηθεί το κέρδο. Αλλά για την ανθρώπινη ζωή και για την καθημερινότητα δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο ερώτημα. Το θέτουμε για το καθρέφτη, που είναι ένα μικρό καθρέφτη, ελαφρώ παραμορφωτικό, που είναι μια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή που έχει αυτά τα στοιχεία που λέει ο Νικολόπουλο. Τα έχει, έχει κι άλλα. Απλά δεν έχει μόνο αυτά και δεν είναι μόνο εκεί αυτά τα αρνητικά στοιχεία τα οποία προσβάλλουν και τον αξιακό κώδικα του Νικολόπουλου, θυμόμαστε γενικότερα τον περίφημο αξιακό κώδικα, όπως έχει εκφραστεί σε διάφορες, με διάφορες αφορμές τα τελευταία 2-3-4 χρόνια. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και το ευρικά του. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τις κοινωνικές επιστήμες, έδωσα περισσότερο βάρος και έβρικα ότι η κυρία παραδιαματήρεται και παθαίνει ένα τραλαλά. Δεν μας είπε όμως ποια κυρία έβρικε. ο Ευκλήρης Τσακαλώτος, δεν πειράζει. Ο καθένας έχει την επάρκεια να φανταστεί ποια μπορεί να είναι αυτή. Ναι. Έλα, Έλα, ρε. Για τον Νικολόπουλο, φορέ. δεν αφορέατε, κάθεται τώρα αυτοί που εργάζονται σε survivor τον ελληνικό λαό και κάνουν κριτική στο survivor που πήγανε κάποιοι διάθυμοι και κάποιοι μαχητέ να πολεμήσουν με τη θέλησή του. Που στην τελική και για μένα βλακέντο survivor, επειδή ξέρω και ένα παιδί από μέσα ο οποίο είναι καταπληκτικό παιδί με πολύ humor. Ποιο, ποιο, Το θέλειο. Και χάνει εκεί πέρα. Περίμενε, μισό λεπτό περίμενε. Είσαι φίλο, Χανταμπάκι. Ναι, Περί... γιατί δεν δε συναντάμε συχνά τέτοιου ανθρώπου. Ε, ε Κύριε, έχω κοντά μου τον φίλο Χανταμπάκι, Μίλησε μα. Λοιπόν, γειτονά, καταπληκτικό παιδί, πολύ χιουμόρ, τρομερό οικογενειάρχη. Γενικό είναι ευέξαπτο, έχει νεύρα μέσα του. Γιατί τσακώθηκε με τον Τάνο, δεν μα άρεσε αυτό. Κοίταξε, δεν πέρα βλέπα, από τα σχόλια τα έχω καταλάβει. Στην προσωπική του ζωή καθόλου νεύρα. Θέλει ο οικογενειάρχη. Αλλά το θέμα τώρα είναι να μιλήσουμε πολιτικά. πολιτικά. Ε, Πολιτικό είναι αυτό που σου λέω, δεν μα πάρει. Το θέμα είναι ότι ο Νικολόπουλο, ότι εξαναγκά του ερβάβου από ελληνικό λαό και κάθεται και ασχολούνται με το τι γίνεται στου ερβάβου και κάθεται και λέει τώρα για το για να κερδίσει δημοσιότητα. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα να είχαν κάνει κανένα σωστό μέτρο και να μην ξεπουλάγανε τη ΔΕΗ, να μην ξεπουλάχανε αφόρα μας που έπαιρναν τράπεζα στα σπίτια και θα αφήσουμε το κάθε survivor να το κρίνει ο λαός. Ναι. Ο Μπέλο δεν είναι η είναι Γεια Σαρβουσολή. Γεια. Yeah. Πώ γίνεται, Ρεφίλε, να σε παίρνω από τι 1 η ώρα ναι. να πιάνω τώρα που είναι 2 παρατέταρτο και η τρελή Λουκά να βγαίνει κάθε 5 λεπτά. Έχει αναγνώριση κλείσει, Ρεφίλε. Όχι καθόλου. <laughs> καθόλου. Απλά ένα. εσύ πήρε από τη 1 η ώρα πόσο πήρε, 2 φορέ, 3 φορέ. Ξέρει πόσο παίρνει αυτή. Από τι 12.000. Δηλαδή σταματάει, παιδί μου, εσύ αν πήρε 3, 5, 5 φορέ, 6, 7. Αυτή πήρε 107. Τέλο <laughs> πάντων, ένα αυτό και δεύτερον, ωραίο το κολπάκι με τη σιριδέα. Θα της βάλεις ό,τι λέει πιπ. Μα δεν είναι για να την δεν είναι για να την ακούσαι, ε, τέλειο, Με μπιπ, με μπίπ, να ακούω πολύ ευχάριστα. Ε, τέλειο, τέλειο, τέλειο, Έλα, για... Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ναι. Το Μουσείο Πελογιάννη πρέπει να κλείσει εδώ και τώρα. Περάντος στο διάλογο από το χάμο, θα πιάσει και ο στόμα στον Πελογιάννη. <laughs> τα είσαι από το χάμο. Έλα ρε Μινάρα, σου Εβρέθηκε εκείνο το όπλο του Μπελογιάννη, το φυλάξαν οι κομμουνιστέ και αυτά το πήγαμε στην Αμαλιά, θα το δείξαμε και μετά το πήρανε πίσω. Τι να άνθρωπε, δεν τα στο μουσείο. Καλά, κουφώ τελείω. Τι λε, Μωρή, στο μουσείο τα αφήσανε. Όχι, όχι. Πάρε στην Αμαλιά, όλο να μάθει. Όπω, πόσο σιριζέο, πόσο σιριζέο. Όχι, όχι, δεν είμαι. Αμέσω να το αποδομήσει, λογικό, λογικό. Και ο Τσίπρα γιατί πήγε, Για να τιμήσει για να αποδομήσει. Μπα και αντλήσει κάτι ηθικό, ανήθικο. Για να μην έχει τη μοναξιά του ανήθικου, να κάνει κάτι άλλο ανήθικου. Αλλά δεν τα Ό, ότι αλλά τέλο πάντων, πίσω. αλλά τέλο πάντων και έτσι να είναι. Εσύ τι λες, ότι, ότι το πήραν πίσω. Το πήραν πίσω. Και έτσι πίσω. να είναι, και έτσι να είναι. Οι κομιστέ, οι κομμοριστέ, όπω ξέρουμε, είναι άθεοι Ωραία, οι ένθεοι δεν έχουν κάθε τόσο κάτι εικόνε που κλένε και τι κάνουν εφόσον και προσκυνάνε. Πω, ε, ο καθένα ότι έχει. Ο κομιστή που θα να... προσκυνάει. Θα κάνει α... περιφορά, το όλο μου λόγια. Τι θέλει τώρα. Δεν κατάλαβα. Πολλά ξτιανόπουλα του. Δεν τον έχουν, δεν θέλουν τον έχουν κιόλα. Κι αν σε κάτι πιστεύουν, είναι στον μπελογιά και στο όπλο του Μπελογιάννη. Πού το κακό. Α, ναι. Πρέπει να κλείσει το Μουσείο Μπελογιάννη εδώ και τώρα. είναι σατανικό ακολουθικό. Λάθος πήρατε. Ο Ζαρατζίνο τα οποία συνεχώς κατοχυρώνουμε είναι πολύ καλύτερα Μπράβο. από αυτά που μας ζητάγανε τον πρώτο καιρό, λέει το Δεκέμβριο τον Ιανουάριο Το πιστεύει σίγουρα δεν το λέει για ψέματα Τη έχω εμπιστοσύνη, θεανό φωτίου αυτό το καλό έχει, ό,τι λέει από όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέει, τα πιστεύει εδώ τώρα πιστεύει ότι κάθε μέρα κατοχυρώνουν μέτρα Και συνεχώ είναι καλύτερα αυτά τα μέτρα σε σχέση με αυτά που θα κατοχυρώναμε το Δεκέμβρη και τον Γενάρη, γιατί οριμάζουν, είναι σαν του καρπού. Οριμάζουν, σαν το ίσχυ εκείνο το παλιό, το ωραίο. Οριμάζουν οι καλύτερε των μέτρων και τα καλύτερα μέτρα. Γι' αυτό δεν τα δεχτήκαμε το Γενάρη, αλλά ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου. Γύρω στο Πάσκα πάντοτε γίνονται τα καλά σε αυτόν τον τόπο και δεχόμαστε τα καλά μέτρα. Και γι' αυτό και θα τα ψηφίσει προφανώ, επειδή είναι καλύτερα τα μέτρα που θα φέρνανε το Γενάριο που δεν θα τα ψήφισε. Φεύγουμε από την αριστερά, πάμε στην δεξιά. Δεν ξέρω αν θα βρείτε διαφορέ, αλλά προσπαθήστε. Βέβαια, δεν είναι απλά δεξιά, γιατί ο Τουρνάρα δεν είναι απλά δεξιό. Είναι κάτι παραπάνω από τη δεξιά. Είναι και δεξιό, είναι και αριστερό. Με δεδομένο ότι όλοι το αγαπημένο τρίτο μνημόνιο ψήφισαν, εφαρμόζουν και φέρανε και θα φέρουν, ψηφίσουν, προτείνουν. Το τέταρτο, πολύ αγαπημένο επίσης μνημόνιο. Πάνω και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιάννη Τουρνάρα λέει για τι πολύ υψηλέ συντάξει μπορεί να καταστεί αναγκαίο να μετριαστούν μέσω αναπροσαρμογών σε ορισμένες συντάξεις. Και τούτο διότι αφενός ορισμένες παροχές στην Ελλάδα παραμένουν σχετικά γενναιόδορες με βάση τόσο τα ελληνικά όσα και τα διεθνή δεδομένα. Ειδικότερα σε αρκετές περιπτώσεις οι συνταξιδοτικές παροχές είναι υψηλέ σε σχέση με τις αντίστοιχες εισφορές που έχουν καταβληθεί. Πάνε, ψάχνουν, βρίσκουν εκεί, πιάνουν μια υποκατηγορία και ο Λεβέντη και ο Στουρνάρα και όλοι αυτοί οι επαγγελματίε λαγοί ή και άλλοι, για να αποδείξουν ότι πρέπει όλε οι συντάξει να μειωθούν, γιατί στο τέλο, με βάση το παράδειγμα του που αφορά ένα 5-10%, το 100% των συντάξεων θα κοπούν. Ενώ κανεί δεν μιλάει, αφού είναι τόσο αναλυτική και τόσο προσεκτική και κάνουν τέτοια ενδελεχή έρευνα στα στοιχεία, δεν μιλάει για τι απαλλαγέ των εφοπλιστών. Ποτέ κανεί από αυτού δεν πρόκειται να πει κάτι σχετικό. Αλλά όμω το συνταξιούχο, τον δημόσιο υπάλληλο, με όλα τα αρνητικά που έχει κι ο ένα και ο, ο άλλο, θα τον βάλουν πάντα στο στόχαστρο και κάθε μέρα θα αρχίσουν να τον πυροβολούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι που καταφέρουν Τελικά όμω δεν του φτάνει αυτό που έχουν καταφέρει, γιατί όπω έχετε καταλάβει, όσοι θα ζείτε το 19 θα έχετε μειωμένε συντάξει, και όχι μόνο. Τα ανώτερα στρώματα οικονομικά και οι υπόλοιποι, σύμφωνα με αυτά που θα φέρει η αριστερή κυβέρνηση μέσα στη Μεγάλη Βδομάδα, θα μειωθούν κανονικά όλων οι συντάξει ανεξαρτήτως χρώματο, εισοδήματο ή εισφορών στο παρελθόν. Εδώ, ακούσαμε τον ε, Γιάννη Στουρνάρ να λέει για, τις, για μια μικρή κατηγορία υψηλών συντάξεων, που όμω το δημόσιο λόγο αυτό δημιουργεί εντυπώσει έτσι και αλλιώ και μια σκόνη που κάθεται πάνω σε όλου. Και αμέσω μετά έδωσε και τη λύση. Η πατερναλιστική στήριξη προς τους πολίτες που έχουν ανάγκη θα πρέπει να παρέχεται με τέτοιο τρόπο που να προστατεύει όμως και τους λοιπούς φορολογούμενους. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι η δημιουργία μιας επαρκώς ρυθμιζόμενης αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό. Ιδιωτική ασφάλιση επαρκώς ρυθμιζόμενη όμως δεν μπορεί να είναι μια αγορά ανεξέλεγκτη καθότι όπως όλοι ξέρουμε η αγορά ρυθμίζεται Δεν είναι μια αγορά που μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη, δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη αυτό. Υπάρχουν πάντα κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν την αγορά. Πίσω από αυτή τη φράση είναι όλη η φούσκα των τελευταίων 300, 400, 250 όσο θέλετε χρόνων. Πάνω εκεί έχουν οικοδομηθεί όλα τα εγκλήματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μα και γίνονται με βούλες, νομοσχέδια, νόμου, υπογραφέ, διατάγματα των κοινοβουλίων που είναι ο καθρέφτη των λαών και επιλογή των λαών να μην το ξεχνάμε και αυτό Θα κλείσει η αξιολόγηση και τι ακριβώς είναι αξιολόγηση μας λέει ο Λεβέντης Η αξιολόγηση βλέπετε να κλείνει αυτά το μηνό Υπογράφοντας τα πάντα θα κλείσει Η αξιολόγηση είναι όπως ο άνθρωπος 5,5 κιλά αίμα. Όταν του τα πάρει, θα πέσει κάτω και θα παραδοθεί Δεν τη λέει και κακή την παρομοίωση. Μια χαρά νομίζω το λέει. 5,5 κιλά στον καθένα. Μην τα ακούσει τουρνάρα αυτά που κάθε και μετράει όλα τα στοιχεία και ψάχνει τρόπου για να λύσουμε τα οικονομικά μα θέματα. Γιατί και αυτά τα 5,5 κιλά αίμα, σαν πολλά να ακούγονται. Οπότε μην ξαφνιαστείτε. Αν έρθει ένα νομοσχέδιο τη αριστερή εννοείται κυβέρνηση, γιατί με το αίμα έχει μια σχέση. Όπου βγουν, όπου μιλήσουν, πάντα μιλάνε στο αίμα που έχουν χύσει οι παλιότεροι, για να είμαστε. Εμείς εδώ τώρα ελεύθεροι, βάλτε το σε εισαγωγικά τη λέξη. Ο Βασίλης Λεβέντης έκανε και συγκρίσει με την εποχή του Κολοκοτρώνι. Λοιπόν η διαφορά μεταξύ της εποχής του Κολοκοτρώνι και της τορινής είναι ότι και τότε τρογόντουσαν οι Έλληνες γιατί υπήρχε αυτή η κατάρα του τυχασμού. Υπήρχε πάντα, αλλά τότε βρήκαν την πορεία προς την ενότητα και ο... νικήθηκε ο Τούρκος. Ενώ εδώ ο διχασμός, όλο ειδικά δικαστήρια, όλο ανακριτικές, να βάλουμε φυλακή τον έναν, τον άλλον. Με αυτούς τους τρόπους δεν ξέρω αν ποτέ ξεμπλέξουμε με τα μνημόνια. Εγώ προσωπικά σαν Βασίλης Λεβέντης αν ότι θα ξεμπλέξουμε ποτέ. Δεύτερος λόγος που έχουμε μνημόνια είναι η φαγομάρα αυτή, η κατάρα της φυλή, όπως λένε. Το λένε πάρα πολύ, και σε πάρα πολύ κόσμο. Ο πρώτος λόγος ήταν το 30% μάλλον των των δημοσίων υπαλλήλων που μπήκαμε στα μνημόνια από την Αρκαδία τα είπε όλα αυτά. ο δεύτερος λόγος είναι ότι τρωγόμαστε μεταξύ μας γι' αυτό οι άλλοι για να μας τιμωρήσουν μας ρίχνουν μνημόνια και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό όπως το θεωρεί και ο Λεβέντης δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι μπορούν να το θεωρούν ο λαό ο με τον άλλο λαό ακολουθεί τώρα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 έχουμε και να κάνουμε ολημέρα. Ωραία, πείτε μου εσεί τι παροχέ θέλετε στο κινητό σα να έχετε. Θέλω να μιλάω. Θέλ, πόσο θέλετε να μιλάτε, 11 ώρε? Ε, τώρα θέλ... ανάλογα με την ώρα. 11 ώρε θα βάλουμε τώρα. Συμβόλαιο, πόσε ώρε θα μιλάω. Και αν μιλήσω παραπάνω λιγότερο, τι θα γίνει. Θα με αφαλοκόψετε. Θέλω να μιλάω. Ανάλογα πιστεύτε... με τη διάθεση, την επικαιρότητα. Έχω να μιλήσω πολύ, έχω να πω. Ωραία. Πείτε μου λίγο με ποιο πάροχο συνεργάζεστε. Είναι προσωπικά δεδομένα τα από αυτά. Εμά δε άμα δεν μου πείτε, αν είσαι στην Ε. <συνήθυν>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 Ε, εγώ για άλλο λόγο σας κάλεσα. Δεν σας πήρα να συγκεκρινήσω καταρχήν. Μου είπατε να πάρω στον 20 λεπτο. Δε φθέτε το... εσείς. Ναι, αλλά εγώ το ακούω όμως. Εγώ σας πήρα για άλλο πολύ. Κι όταν ακούσει ο Παυλίδης? Φταίει ο Παυλίδης. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πάρω τον Παυλίδη να το πω. Είναι της... η ώρα που πίζουν τη σοκολάτα τώρα. Ναι, Πολύτρια του project είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν Πολύτρια του project, τι καλό. Είστε πολύτρια του project, αυτό λέει, του συγκεκριού σα. Τι δουλειά κάνει. Είμαι πολύτρια του project. Αυτό λε. Θέλετε να μιλήσουμε ή όχι. Και παίρνω τρία ολόκληρα κατοστά. Ναι, θέλω. Θέλετε. Ωραία. Σα είπα, θέλω να μιλάω, τόπα. Ήμου να ξεκάθορ από την αρχή. Ναι, αλεγού σα καλύψα. Α, ξεχάστηκα, πάλι καλά το χαιρόνομε κιόλα. Ωραία. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Εφόσον θέλετε να μιλάτε πάρα πολύ, αν το συνδυάσουμε και το σταθερό σας είναι θα έχετε ένα πρόγραμμα με 39 ευρώ το κινητό σας τηλέφωνο. Καλή 18... τσάμπα πράγμα. Τσάμπα. Oh. Επειδή μιλάτε Το μόνο, μήνα ή το δίμηνο είναι αυτό. Το μήνα. 25, 25 ολόκληρες όλες ώρες με μονόλεπτη χρέωση. Τέλεια. Αυτό είναι Πολύτε. μαζί και το τηλέφωνο, το σταθερό. Θα φτιάξουμε και το σταθερό σα. Και μετά, δηλαδή, θα ζητάω ένα-ένα ένα, να βάλουμε και αναγνώριση, θα μου χρεώνετε 5 ευρώ. Να βάλουμε okay. το ένα-απόκρυψη, okay. πάλα 5 ευρώ. Η ΕΕ δεν τα κάνει αυτά. Ah. Οι παροχέ αυτέ είναι δωρεάν. Από εκεί και πέρα, σα δίνω 17 ευρώ το σταθερό σα. Α αρχίσουμε από το σταθερό. 17 ευρώ το σταθερό. Αστικά την κα υπερασπιστούμε. Δεν είναι διόριστα. Ή 16 Εγώριστα. το σταθερό. 17, σα είπα. 16. Κάντε μου άλλη προσφορά, εγώ 16 δίνω. Τι να σα πω, τότε θέλει, Τι παροχές έχετε, 15 μου το δίνει. Εγώ προσωπικά. Ναι, ω τι εδώ, από τη στο τσέση παζάρι. Αν το δώσει 15 αποκλείεται. Αποκλείται να μου το δώσω 15. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Θα κάνω αίτηση να φύγω. Είσαι εσύ στη Άρα. Θα κάνω αίτηση να φύγω εκεί, θα μου τα δώσετε όλα για 15, 10 θα μου το δώσει. Εγώ προσωπικά. Δεν λέω προσωπικά ε... τώρα, εννοώ η εταιρεία. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ όμω να σα καλέσουν από το 15. Να σα δώσουμε καινούργιε προσφορέ. Να, να, να με καλέσουν. Το βράδυ Φάζω. τι κάνει. Όρισε. Το βράδυ τι κάνει. Προσέχω τα παιδιά μου. Α, πόσο χρονών. 6,5 και 2 χρονών. Υπάρχει και σύζυγο. Βεβαίω. Α, τέλο πάντων, αλλά αυτό είναι δικό με θέμα, οικογενειακό. Ωραία. Κατά τα άλλα... Τίποτα άλλο, να είσαι καλά. Υπάρχει άλλο τηλέφωνο γκρ. Ναι, να το φέρουμε βπάρχει στην επόμενη βοήθεια. Επιμένει εκεί, ντε και καλά να αλλάξω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να αλλάξετε. Θέλω να παραμείνετε στην. Okay. Μα αν δεν okay. αλλάξουμε, θα παθαίνουμε τα ίδια που παθαίνουμε και τόσα χρόνια. 40 χρόνια του ίδιου έχουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Okay. Είναι θέμα νοοτροπία. Τώρα δεν μιλάμε για πολιτικά, ούτε με ενδιαφέρει εμένα το πολιτικό. Όλα πολιτικά θέλουμε. είναι, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Η παροχέ που δίνει η εταιρεία σα είναι, δεν είναι πολιτική. Okay. Δεν το γνωρίζω, δεν είναι πολιτική η εταιρεία σα. Άρα, oh. όχι πείτε μου ότι δεν έχει πολιτική εταιρεία σα, πείτε μου να τα ακούσει ο μπό. Κύριε Αποστόλη μου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα. Εάν θελήσετε να φτιάξουμε κάποιο πρόγραμμα, ξέρετε που θα με βρείτε στο, κινητό, στο, στο σταθερό που βλέπετε. Α τώρα μου το δείτε το τηλέφωνο. Εντάξει, να σε καλά και Τα παιδιά σε πλήνω. μάλλον ναι, ναι, ξέρω, τα παιδιά, για. Ο Λόγος για τη Ρωμιοσύνη Το έργο του Γιάννη Ρίτσου σαν σήμερα πρώτο παρουσιάστηκε Το 1966 Ο Γιάννης Ρίτσος την έγραψε τη Ρωμιοσύνη Ανάμεσα στο 1945 και 1947 Δηλαδή μια διετία Της φωτιάς κανονικά Συμφωνία Βάρκηζας Τελείωμα κατοχής, αντίσταση, αρχή εμφυλίου Μετεμφυλιακό κράτο, ταγματα ασφαλήτε, εκτελέσει, όλα αυτά τα ωραία. Και όπω λέει ο Μήκο του το είχε δώσει το έργο, το είχε κάπου εκεί καταχωνιασμένο. Κάποια στιγμή το είχε ξεχάσει, βρέθηκε όμω πάνω-πάνω στα χαρτιά του. Ήταν μια μέρα του Φεβρουαρίου του 1966. Όπω λέει ο ίδιο, είχαν προηγηθεί συγκρούσει και κάτι πορείε διαδηλώσει στον Πειραιά με την αστυνομία, ήταν και ο ίδιο εκεί. Ο άγριο ξυλοδαρμό και η κακοποίησή μου, όπω λέει ο γεγονότα που με επηρέασαν. Βαθιά συνέβησαν τότε Τόσο που μόλις διάβασα το πρώτο στίχο Γύρισε πίσω στο σπίτι ε, Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό Κάθισα όπως ήμουν λερωμένος με λάσπη και αίματα Και συνέθεσα μόνο ρούφι τη ρομιοσύνη. Αυτά τα δέντρα Δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό Αυτές οι πέτρες Δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα Αυτά τα πρόσωπα Δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο Αυτέ οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο. Είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει τον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει το φω τη ορφανές ελιέ του και τα μπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φω. <Τι> Ο φω έχουμε, είναι η αλήθεια Το θέμα είναι να το έχουμε και μέσα μας το φως Θα είμαστε στο τέλος, πάμε στο λαό, μέσα μετά Μαγκαζίνο, το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια Στις 11 παρά 10 στον Αλφα, γεια σας.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 Πήρε στο τούνελ που έχει φως και σκύψε. Έρχεται η εφαρμογή με χίλια. Ναι. Έλα, Αποστολή, ΣΥΡΙΖΑ για πάντα. Τι έγινε, ο άλλο λέει θα πάει για μοναχό, λέει δε, αλλά θα τα ψηφίσει τα μέτρα. Ο Ζουράρη λέει διαφωνεί με την κατοχή. Πούπορε, παιδάκι μου, δηλαδή. Τι βλέπω και του λυπάμαι του ανθρώπου. Δηλαδή, κρίμα, δηλαδή, εντάξει. Γιατί δεν παρετηρούνται όμω να αφήσουν την έδρα και, για τα 7 χιλιάρικα. Αυτό την άλλη, μου κάνει μεγάλη εντύπωση η Ρεσιά Αποστολή. Ναι, εσύ τι έχει να πει, ρε. Συμφωνώ. Έλα, Ναι. Ε, καλησπέρα Αποστολής καλησπέρα, ναι. Γεια σας Αποστολή, Γιώργος από Σουγητία Θέλω να, ευχαρι... Θέλω να σε ευχαριστήσω που έβαλες το τραγούδι για το γεώμο Κιχά από το Γενάρη με το Δελιγοριά Έχω ένα μικράκι Ελεφαντάκι 420 κιλά Τρώει 7 κασόνια Μακαρόνια κι όλο τούμπες και γελά Ποιο τραγουή θυμίσαι τρο... μου, ε... το ελεφαντάκι, τι έχεις ζητήσει Ναι, ναι Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα, με πετάει ψηλά στον ουρανό Κι όποτε βουτάει στην πισίνα, φεύγει από μέσα το νερό ευχαριστώ πολύ με συγκίνησες και να σε ευχαριστήσω και για δύο πράγματα ε, κάθε φορά που παίρνει κάποιος και μιλάει ρατσιστικά για άλλους ανθρώπους που τον βάζει στη θέση του Και το άλλο που έχει τονίσει με τον τρόπο σου, ότι κάποτε πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα, πώ οδηγάμε στου δρόμου. Ε, αυτό δεν σώνονται δε φίλε. Δεν Και εμεί να αλλάξουμε, βλέπει. Τα παιδιά μα παθαίνουν ατυχήματα σε άλλε χώρε. Δεν υπάρχει οδηγική συμπεριφορά. Α πούμε τώρα στον Άγιο Δομήνικο. Το ξέραμε, δεν το ξέραμε, το μάθαμε. Ζωά. Τι ξέρω τώρα. Ε, τι άλλο. Να είσαι καλά, Παρουσιλάκη, χάρηκα. Να, να Είσαι ωραίο. Να είσαι καλά, καλά Έλα, Αποστολή, θα σου πω τώρα. Το θέμα είναι γιατί κάνετε αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι με άλλη φωνή, α πούμε, δεν σε κατάλαβα ότι είσαι ο ίδιο ηλικιωτή. Όχι, το, πλύστη> <Το πλύστη> με κατάλαβε, ρε! Ναι, ναι, <Το πλύστη> γιατί είσαι. Δηλαδή, ήθελα <Το πλύστη> να, <Το πλύστη> να σε ρωτήσω <Το> ανησυχητοποιώ και άλλε φορέ, αλλά για νομίζω για θέατρο σκιών στην καλύτερη. Είσαι, είσαι, είσαι, που***νίτσα έξυπνο Ε. Σου κάνει εντύπωση γιατί δεν συναντά γύρω σου εύκολα. Σωστό, λογικό. Να στη φέρογο, να που θα πάει. Ναι,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 Beep. <laughs> Με αυτόν τον καλαμούκι που έχει πλέξει, έχουμε αποξενωθεί τελείω με την αποστολή. Ε, ε, θε κι εσύ. Δεν ασχολείσαι με κοινωνικά θέματα, ρε φίλε. Έγινε παιδί χωρισμένων γονιών, ξέρει ποιο, ε. Ποιο. Ο Μάικο Βασολάκη. Ναι, το άμα θέλει. Ε. Άσε με, άσε με, άσε με. Άσε με, φίλε να πούμε. Φίλε. Δεν χώρισαν μόνο αυτοί οι γονεί. Δεν είναι μόνο αυτοί yeah. οι γονεί που χώρισαν. Χώρισε και η μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα, από τι έμαθα από αυτή την οικογένεια. Η μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι. Χωρίσαν, απομακρύθηκαν τα κοσμήματα, φήγανε. Ναι, έμεινε η μπιζουτιέρα μόνο το σπίτι. Επειδή προχτέ πήγα πάνω στην εκάλη και τώρα θα έξω από το σπίτι του συγκεκριμένου, φίλε, όπω καταλαβαίνει, είναι όλα μάταια. Για το Θεό είμαστε όλοι ίδιοι. Όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι όλα και τα τετραγωνικά και τα πεύκα. Επίση, θα σου πω και ένα άλλο που λέει μια φίλη μου: Μοντέλο. Ναι. Ποιο πλούσιο έμεινε στην ιστορία. Ποιο. Αυτό λέω: Ποιο έμεινε. Τι νόημα έχουν όλα αυτά. Αυτά να τα βλέπετε εσύ του κουκουέ που σα έχει αλλετριώσει το χρήμα.